Έλα αποστολή, Έλα. έχουμε καμιά πληροφορία, έκλαψε η Γιάννα. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Δεν θα κλαύσε φούχα με την επατία του στην εμπατία του λέει. Κατά επιφήλαι. Εντάξει, με τα χρόνια αν έτσι. Όχι, τα... όχι, όχι, όχι, όχι, <στα>... όχι. Πάει αυτόματα. Πάει αυτό είναι. Τρέχει το το ε... δάκρυ, α... παιδί, έχει το δάκρυπε, εκεί του κάθε. Ξυπνάει αυτή. το πρωί πάνω που κάνει τα pancakes, τρέχει το δάκρυα. Αντί μάλιστα, για μάλιστα, σιρόπι σφενδά μου ρίχνει πάνω δάκρυ στο πανκέ. <laughs> έχει και θαπευτικέ ιδιότέ. Γιατί έχει το σιρόπι σφενδά μου, θαπευτικέ ιδιότε. Όχι, αλλά έβλεπα χαρηπότερο χθε στον βράδυ, έκλεγε ένα μαδραγόρα γιατί πέρα κάτι έκλαια μου, γιατί το θυμήθηκα. Ο Χάρι <Και> Πότερ <creativity> είναι αυτό με τη σκούπα. Ναι, είναι αυτό με τη σκούπα. Παλιά εμεί είχαμε τη Mary Poppins να πούμε. Αυτό έβαλε να πούμε το Χάρι Πότερ, έβαλε σκούπα αντιγραφή, ξέρω εγώ. Δεν μου λε τώρα, η σκούπα του Χάρι Πότερ έχει σχέση με τη σκούπα του Χατζηδάκη. Να ορίστε, η νέα γενιά θα έχει το Χατζηδάκη με τη σκούπα. Αυτό. Αυτό, θα έχει το χαρτιδάκι με τη σκούπα που την έπιανε σαν μπιλιαρδόξιλο. Στα χέρια του μπιλιαρδόξιλο, την έπιανε, θυμάστε. Γιατί δεν κάνει δουλειά η σκούπα, μα θε να ρίξει μια μπάλα. Ε, βέβαια. Απλά καλή έχω δουλειά ακούσει, δουλειά είναι δουλειά... καλύτερη για αμερικάνικο, όχι για γαλλικό. Σου λέω και πιο καλή δουλειά κάνει η σκούπα, μα τη τη βάλουμε στον κόλο. Και εσύ χάσουμε να... από αυτούς μια και καλή. Α, δεν ξέρω τι έχει δοκιμάσει εσύ. Τέλο πάντων, παρόλα αυτά. Κάτι σκούπα... μου αρέσουν όλα, δεν έχω πρόβλημα. Παρόλα αυτά, σκούπα κάταγε κόπανο. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπει κόπανο να κρατάει σκούπα. ή σκούπα να κρατάει κόπανο, δεν ξέρω, τέλο πάντων. Λοιπόν. Τώρα ποιο κρατούσε ποιον, εντάξει. Ε, γιατί και μια σκούπα την έχει κάνει σε διάφορε κρατικέ εταιρείε. Αυτά τα έκανα εγώ. Δεν μου λε το εντάξει, πού έχει σπουδάσει το USA, στο UFO. Στο UFO Του το είπε ένα το 90 με το Σαντάμ. <Δεν> ότι ο Σαντάμ περινικά. Ο Σαντάμ είναι αυτό που λέει θέλω να είμαι και εσύ να σε Σαντάμ Σαντάμ Μπράβο αυτό είναι Σαντάμ, ή ή σαντάμ ή το άλλο σαντάμ, που λέει Σαντάμ, Σαντάμ, Σαντάμ, σαντάμ, σαντάμ, σαντάμ, σαντάμ, σαντάμ. του Μουζουράκη <Καισόλυνο> <Καισόλυνο> <Καισόλυνο> Σαντάμ, Σαντάμ, Σαντάμ Μπράβο, λοιπόν, άκουγα. Λέγανε ότι ο Σαντάμ έχει πυρηνικά. Και εγώ τότε την είχα φάει την πόλα. Λέω πω ο Σαντάμ έχει πυρηνικά. Και βγήκαν μετά από 15 χρόνια οι Και λέει, παιδιά, συγχωρείτε, ο Σαντάμ δεν είχε πυρηνικά. Λοιπόν, ο Μητσοτάκη, εκεί έχει σπουδάσει. λένε για το σκάνδαλο Νοβάρτιν. Εντάξει, ο άνθρωπο σπούδασε στην Αμερική. Και πείτε τότε με τον Σαντάμ τι λέγα. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Α το πε, τέλο. Τελείωσε. Τη μου. Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Ε, hey, πώ πέρασε? Ε, hey, πού, πότε? Εκεί που πήγε. Πότε πήγα, Δεν πήγε. Πού το έμαθε. Ε, hey, κάπω το μάθα. Πήγα. Τι έκανες, αλλάξει τηλέφωνο. Ναι, μπρο. Αποστολή. Έλα. Ο Μπαρμπαγιάννη από την κολονία είμαι, τι κάνει. Όχι, oh, για yeah, πε καλά. Θέλω να περάσω στο όπω ο γεροζακίνθυνο. Εσύ τι θα <laughs> είσαι, ο κολονό. Ο Μπαρμπαγιάννη, όχι, ο Αρβανίτη, γιατί από τη Θήβα κατάγομαι που είναι χωριό τη Θήβα. Ναι, καλά. Οι Αρβανίτη άλλου έχω ακούσει. Τέλο πάντων, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ σε πήρα βασικά για να σου ευχηθώ να έχει ένα όμορφο καλοκαίρι και με το καλό να μα επιστρέψει. Α, εντάξει, ε, ε, ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Γαμό τον οτέ και γαμό τη Σε παρακαλώ πολύ. Ε, τον κατα. έχω πουλήσει σε ιδιωτική και δουλεύει ρολόι. Χρόνια πολλά τώρα που σε πέτυχα κιόλα. Ναι, τώρα θυμήθηκε. Τι να κάνουμε, ρε Μαλάκα, τώρα σε πέτυχα να πούμε. Καμ... Ε, και παράπονο. <συλίξε> Πά διακοπέ και βρήκε το κέφι σου. Γιατί τι έγινε. Τίποτα, σα ακούω τώρα πολύ κεφάτο στα τηλέφωνα. Κακό είναι. Κακό είναι. Εσύ όταν έρχονται διακοπέ δεν έχει κέφι. Εγώ, εμένα πέρασαν οι διακοπέ μα. Δεν είχε κέφι. Όχι, καθόλου. Τι να σε κάνει, πήγε με τη γυναίκα σου, ε. Να. Κοίταξε να φτιάξει τη σχέση σου, φίλοι. Πρέπει να πηγαίνει με τη γυναίκα σου και να το χαίρεσε. Πού θα πας, Αλλά έχει την κομενίτσα γύρω-γύρω, τι να σε κάνουν. Ε, με τέτοιο. Κοριό θα πάω, κοριό. Άντε, καλέ διακοπέ, καλά να περάσει. Να σε κάνει. Ναι. ναι, είμαι ο κύριο. είχα πάρει από τον κύριο Δημ... ...το διαμέρισμα. Ε, βίτα... Βίτα. Ε, βίτα... 3. Ωραία. Ναι, και ήθελα να πάμε κάποια στιγμή για να δούμε για την κουζίνα, για τα πλακάκια, για τα χρώματα. Ναι, να πάμε. Ναι, πότε εσείς... εσείς ε, και τώρα μπορώ εγώ. Και τώρα... Ναι. Πέρ... Ναι, παίρτε τον όνειο μου να σας... να σας πει τι ώρα... κάθε ε. Να... Τι έγινε, σε πειράζει? Μπορείτε. Σε πειράζει? Πάρτον, Σωτήρι σε πειράξανε! Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε! Έλα! Έλα! Που... Ναι, πότε θα πάνε? Πότε μπορείτε εσείς, εγώ μπορώ και τώρα σας λέω Ναι, μπορεί. Που... Ναι, τώρα. Που, πού θα βρεθούμε? Εκεί, έξω από το σπίτι Εκεί, εκεί πού? Έξω από το σπίτι, θα κρατάω το πλακάκι στο χέρι, να με γνωρίσετε Περιστάω, πέραξε, δεν πήγαινε στη μάτσο <ΣΠΡΟ> Τι γίνεται παιδιά, δεν οργανωθήκαμε καλά. <ΣΠΣ> το ετοιμάζει, το ετοιμάζει. Κάτω καλά. <ΣΠΣ> ε, στο γκρουπ καποτσίνο να συνεργαστούμε εκεί. Στο γκρουπ <ΣΠΣ> καποτσίνο. Στο καπουτσίνο ναι. <ΣΠΣ> Θα έχω βάλει κανέλα ή τριμένη σοκολάτα. Τι προτιμάτε. Τι <ΣΣ> Θα δούμε τα πλακάκια τι θα γίνει κύριε. Εμείς όταν τα έχω εδώ θα σπάσουνε. <συσχελίδι> έχει ζέστη. <συσχελίδι> δεν έχει τίποτα καλά κεραμικά ισπανικά. Είναι αυτά τα ξέρετε τώρα. Το, τα αυθενιάρικα γερμανικά σουπερμάρκετ. Τι <συσχελίδι> είναι πλακάκια. από τον τόπο σου που λέμε το αλλουνού. Ναι. Βρίσκεται πάει πολλή υπερφορή. Και είναι το ισχορικό. Τι μπορεί να τον δεν βγαίνει Ο δεν υπεράσει με. delivery boy? Την πήραμε σπου έναν έκδοδοδο. Αχ, ωραία. Ποιο είπε το 480 π.Χ. η κυρία Κότα έχει το ζουμί. Ποιο? Ο Μιλφιάδη. Αχ, μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω να είσαι αυτό που κάνει το δινό σαβράκι, ε! Όχι, όχι. Καλό καλοκαίρι. Έλα, είναι αποστόλη. Έλα. Ναι, με ναι, ναι, το βάλουμε ναι, θα το βάλουμε με κόλλη με σοβά με σοβά το βάζα νεπαλιά με κόλα θα το βάλουμε; Ναι με κόλλα. Κόλλα. Πώς λες με κόλλα το; Τακ τσαφ κολλάει. το σπίτι όχι με το την Ελινάρις Πειραιάδης πες στο βίντα 3. Στο βίντα 3 θα είμαι έξω το βίντα 3 κοντολιό με την κόλα στο χέρι. Θα δεις τη φάρο. Εγώ κό Σε πόση νωρίτερα θα περάσουν! Σε 45 λεπτά! Εντάξει, αφού είστε παιχνίδιες σήμερα, κάποιοι κομμουνιστέ μας έχουν κλείσει δρόμοι! Φερίστε τους, περάστε με το αυτοκίνητο από πάνω! Δεν πειράζει, έχει πολλού τέτοιους! Έχεις δίκιο! Τι είναι αυτοκανονικοί, νομίζεις κουνούμαλα είναι! Κάνε ένα μπράβο, πήγε ειρηνικός μας, παιχίδι! Λοιπόν, σας περιμένω στο Β3 με την κόλα στο χέρι! Κόλα στο χέρι! Ότι κόλα θα κατάω, είναι λιπαντική ουσία, βολεύει! Ναι, να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι ο εχθρό μα είναι ο Μητσοτάκη, ρε. Αυτό που μα έκανε να μην μπορούμε να πάμε μέχρι το περίπτερο. Να μην μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Να, μην, να καθόμαστε ένα έφημο. Περιμένουμε, μην τα μπερδεύουμε. Ο εχθρό μα είναι ο Μητσοτάκη. Έχει δίκιο σε όλο αυτό. Ο εχθρό μα όμω είναι και όποιο έχει πολιτικέ Μητσοτάκη. Δεν νομίζω να υπάρχει τί, κάτι όμω. Όχι. Ομίζω. Απλά το λέω. Συμφωνούμε ότι ο εχθρό μα είναι όποιο. ο Βελόπουλο. Όχι, όχι, όχι, Αν έρθει ο Βελόπουλο στα πράγματα και κάνει τα με το Μητσοτάκη, δεν είναι εχθρό μα. Δεν θα έρθει ο Βελόπουλο τα πράγματα. Παράδειγμα σου λέω, μπορούμε να μιλήσουμε στο παράδειγμα. Είναι ο Μπορούμε και να μιλήσουμε, μιλήσουμε. πάνω στο παράδειγμα. Ναι, ναι, Αν έρθει ναι. ο Βελόπουλο και εφαρμόσει. Ναι, ναι, ο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκη, σου λέω εγώ. Και εφαρμόσει ίδιε πολιτικέ με το Μιτσοτάκι, είναι εχθρό μα. Ναι, είναι, είναι εχθρό μα. Τελειώσαμε, συμφωνήσαμε. Όποιο εφαρμόζει πολιτικέ ίδιε με το Μιτσοτάκι είναι εχθρό μα. Ναι, ναι, τώρα όμω μιλάμε για αυτόν εδώ. Τέτοια καταστροφή. Ναι, για αυτόν. Και όποιον έστειλε τον δρόμο για αυτόν εδώ. Ναι, τέλο πάντων. Ναι, ακριβώ. Το έχουμε συζητήσει πάλι αυτό με το. Δεν πήγα από την αρχή γιατί δεν. Όποιο λοιπόν, επειδή αρχίσατε πάλι. Να λέτε για τη Σιριζέα και τα ή ο εχθρό σα είναι μάλλον η Κουκουέ και η Σιριζέα. Όποιο δεν θέλει να με επειδή παίρνω την ώρα του λαού και επειδή πώ και να το κάνουμε, λαό είναι και ο Σίριζα, εντάξει. Ε, λοιπόν, να βάλει το σηματάκι αυστηρό στο κατάλληλο για Κουκουέδε, είμαι ο κύριο Γκρίστο. Ε, πήγαμε τώρα απ' έξω για τα μάξι και είναι χαλασμένο. Μπορούμε για αύριο? Που σου γίνει παιδάκι μου αυτό με τα μάξι. Αύριο τότε. Ε, να έρθουμε κατά στις μία ώρα. Εκεί. Καλά είναι. Εκεί. Εντάξει. Εντάξει. Σε φάρουσαν πολύ. Να είστε καλά. Έλα τι έγινε. Έλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά μέχρι που μπήκε εσύ. Δεν μου λε, δε φίλε. Αν στη θέση τώρα οποιοδήποτε άλλο δημοσιογράφο, ο οποίο διώχθηκε, συζητήθηκε το όνομά του στη Βουλή, έγινε τη σπουδά στο μαγειάλι τέλο πάντων. Δεν ήταν ο Παξεβάνη, ήταν ένα άλλο ρε παιδί μου. Πέντε λεπτά γκαγαμμένα τα βρωμικά, και τα γαμμένα τα θα του είχαν αφιερώσει. Πέντε λεπτά μόνο. <β> Αν ήταν κανένα πορτοσάλτη, τι πεντάλιτα. Δελτία ολόκληρα θα είχαν στρώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούνε για όλα παιδί μου, ή για την Γιάννα Παπαδάκου. Δεν Για ή για την Γιάννα Παπαδάκου! πέντε παπαδάκου τι λένε! Είστε τι αυταπάτη κι εσεί, χαίρομαι. Τώρα εγώ κάνω λαδολέμωνο για τα σικοτάκια Να το κρατήσεις Λαδολέμωνο να... μην με πεθαίνεις κάνω για τα Μην σηκουτάκια. μου το κάνεις αυτό σε παρακαλώ Είναι Τι είναι σκοταριά, Αρνίσια? Γνήσια σκοταριά. Αρνίσια. Όχι αρνίσια, μοσχαρίστια. Μοσχαρίσια, τέλο πάντων. Μοσχαρίστια σκοταριά και ετοιμάζω λαδορίγα να την βάλω εκεί ή να την βάλω στο κεφάλι μου. Τη λαδορίγανη? Κοίταξε να yeah, δει. Στο τζιτζιπά τυχαίνει καλό μαλλί Λες, γιατί κι εγώ έχω ε, τώρα λίγη τριχόπτωση λόγω θεραπεία. Δοκίμασε το, δοκίμασε το. Να σου δοκιμήσω. πω, ο άνθρωπο <laughs> κάτι θα ξέρει. Συγχώρη κιόλα, ε. <laughs> Τέτοια λίγα την προσέχει, δεν την έχει τυχαία. Είναι λιγνημένο λίγο το μαλλίκο που το Είναι, ναι. Το είδα και εγώ. Δεν ξέρω αν η Ρίγανη κάνει κάτι διαφορετικό. Κάποιο άρωμα, ίσω. Μπορεί να κάνει κάποιο άρωμα, ίσω. Μπράβο. Θέλω να σα ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι, σα αγαπώ, σα αγαπώ. Χαιρετισμού από τον Σύντροπο μου, τα φιλιά του. Α, τι γεια Γεια σα, Γεια σου, Σύντροφέτη. Μα τι ντροπό μου, το αγόρι μου. Α, ντροπαλούλη. Έγινε. Γεια, γεια. Πού είσαι φιλαράκι Εδώ στο γνωστό μέρος Τι κάνεις καλά είσαι. Καλά Λοιπόν φίλε Πήγα σε ένα live χτες Σου Ρεβιάγγραμποις Boys. Sports. Sports. Yeah. Είναι χαμό. Δεν υπάρχουν οι τύποι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα από όλα φαντάζομαι πήγα, έχω πάει σχεδόν τη όλε συναβλέ, δουλεύω εκεί πέρα, φαλός, Και δεν είχε ξέρει με τα κινητά, βγάζω φωτογραφίε. Ο κόσμο φτιάχονταν ήταν και γύρισαν στη δεκαετία του 90. Καλό είναι ο κόσμο να χτυπιέται με την πολλά γιατί όλο με κάτι χτυπιούνται. Κοίταξε, ειλικρινά, ναι, μόνο μαλακίες, μόνο παπούδια, δεν ναβλία του λέξη που έγινε προχθές με 20.000 άτομα στο τη της Λασμίνης δεν θα ακούστηκε από κανένα κανάλι. Η Zoe μας είναι ζάρι, στο Βαρδάρι, αμάξι που μαρσάρι, 10 μέτρα <Τι> να πάνω από τις πλατείες. Η τελευταία με στις Ούτε ή... ακούστηκε ο Λέξ σε κανάλι ποτέ; Γιατί ο Λέξ ρήμες. Ο Λέξ θα λέει έξοδο δόντια φίλε. Ο Λέξ δεν είναι, είναι κάτι άλλο. Να αποφύγει στην πατσίνα, στο Φανάρι. σχολή μαλώνανε ποιος θα την πρώτο πάρει Ο την άφησε δύο μέρες στο κρεβάτι Με μαυρισμένο μάτι να ρωτάει που πήγε αγάπη. Και στο λέω εγώ που δεν ακούω, α πούμε. Και καλά κάναν τα παιδιά και πήγανε. Πήγανε τώρα στη Νέα Σμίνη που πριν από δύο χρόνια στη Νέα Σμίνη είχαμε δει τι είχε γίνει. Γενικότερα. Καλώ πήγανε ας... στη Νέα σμήνη, από... λοιπόν. Εννοείται. Εννοείται. Και, και από άποψη νέα... συμβολισμού μια χαρά ήταν. Έτσι πρέπει. Mm. πρέπει. Ξέρετε κάτι γιατί η τέχνη πρέπει να προάγει πράγματα. Πρέπει να σου ανοίγει το μυαλό. Να σου κάνει ερωτήσει και να σου δίνει και απαντήσει ακόμα. Δηλαδή είναι κάτι άλλο, φίλε. Δεν είναι σαν την πολιτική. Η τέχνη είναι κάτι άλλο και πρέπει να την κρατά μαγνή, να πηγαίνει μπροστά, καταλάβω. Όχι να την παίρνουν σε φερλίδες, γουβάδες, μαλακίες, εκείνο και τ' άλλο Και να πληρώσουν να πηγαίνεις και να σου λέει πλήρωσε κιόλα. Αυτό είναι η μουσική βιομηχανία Δεν είναι τέχνη, δεν είναι καλλιτεχνία Είναι μια κοροϊδία <Τι>